Στίχη 17-25 Προτροπή προς τους πιστούς να προφυλαχθούν από την πλάνη. 17 Σείς όμω αγαπητοί, ενθυμήθητε τους λόγους που έχουν προωρηθεί από τους Αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 18 Ενθυμήθητε ότι σας έλεγαν οι Απόστολοι... Ότι κατά τον πρώτη Δευτέρα Παρουσία χρόνων θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εμπέζουν τα ιερότατα, οι οποίοι θα πορεύονται κατά τα στεσχά των επιθυμία που θα του παρασύρουν ει ασεβία. 19. Αυτοί είναι οι δημιουργούντε τα σχίσματα και τα διαιρέσει στην Εκκλησία. Άνθρωποι φυσικοί, οι οποίοι σύρονται υπό τι ζωόδου φύσεω και δεν έχουν αναγεννημένε υπό του Αγίου Πνεύματο τα σανωτέρα ψυχικά των δυνάμει. 20. Σείς όμως αγαπητοί, αντιθέτως προς εκείνους, οικοδεμούντες τους εαυτούς σας επάνω στον θεμέλιο της Αγιωτάτης πίστεώς σας, διαμέσου της προσευχής που θα κάνετε υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. 21. Φυλάξατε και διατηρήσατε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντες με και εμπιστοσύνη το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια να δι αυτού την αιώνιον ζωήν. 22. Και σ' μένα μένει δεικνύεται έλεος και συμπάθεια να συζητούνται μαζί των και πείθονται σε αυτούς περί των πλανών των. 23. Άλλους δε με μη πως βλαβείτε εκ της μεταυτών συναναστροφής, να προσπαθείτε να τους σώσετε, αποσπώντες αυτούς από το εσχά εσχάτου κινδύνου και μισούντες σαν άλλο βρομερόν υποκάμισον των βίων των μολυσμένων από τα πάθη της Αρκό. 24. Εις αυτόν δε ο οποίος δύναται να σας φυλάξει χωρίς κόνταμα και να σας κάμει να σταθείτε άμμομοι κατά την ημέρα της κρίσεως εμπρός στην δόξα του, γεμάτη χαρά και αγαλεία συνδιατήν αιωνίαν σωτηρίαν σας 25. Τον μόνον σοφόν θεόν, τον σωτήρα μας ας είναι δόξα και ευλαβής αναγνώριση του μεγαλείου του κράτος και εξουσία και τώρα και εις όλους τους αιώνας. Αμήν. Τέλος της επιστολής του Ιούδα Σελίδα 973 Η ηχογράφηση των καθολικών επιστολών της Κενής Διαθήκης έγινε το Μάιο του 1995.